Παραβολή του καλού Σαμαρίτη που ακούσαμε σήμερα Λίαν αγαπητή εν Χριστώ, αδελφή", είναι ένα από τα αριστουργήματα αυτής της μορφής της διδακτικής και ως προς τη χρήση των εικόνων και ως προς τη χρήση των οημάτων που θέλει ο διδάσκαλος Ιησούς να περάσει στους ακροατές του. Έχουμε έναν άνθρωπο που ταξιδεύει μόνος στην ερημιά Παρακαλώ εδώ, οι γονείς να επιληφθούν των παιδιών. Ταξιδεύει μόνο στην ερημιά και πέφτει στα χέρια των ληστών. Είναι μια συνηθισμένη εικόνα. Ένα καθημερινό φαινόμενο των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Στη διοίκηση της σημερινής αγαπητή αδελφοί, εμπλέκονται διάφορων κατηγοριών άνθρωποι. Εμπλέκονται παράγοντες, που είναι ταγμένοι να προστατεύσουν τους αδινάτους και να ασκούν την αγάπη και τη φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία σημαίνει αγαπώ τον άνθρωπο και τον φροντίζω. Έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει από εδώ ότι μέσα στην Εκκλησία, πρώτη στο έργο, κυρίως και προπαντός δηλαδή, ενδιαφερόμαστε για τον άνθρωπο. μετά ακολουθούν όλε οι άλλες τελετουργικές και διοικητικές ενασχολήσεις μας ή μάλλον καλύτερα να πούμε ότι όλα αυτά προσβλέπουν στον άνθρωπο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο επικεντρώνει την προσοχή μας και η σημερινή παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Κάθε τον Ευαγγελιστή Λουκά κάποιο άγνωστος άνθρωπος κατερχόμενος από την Ιερουσαλήμ προς την Ιερυχό έπεσε στα χέρια των ληστών οι οποίοι τον λίστεψαν και τον τραυμάτισαν Μέσα στην ατυχία του ο ταξιδιώτης έχει την τύχη να βρεθούν κοντά του δύο άνθρωποι του Θεού ο ένας ιερέας και ο άλλος λεβίτης δηλαδή θρησκευτικό, θρησκευόμενο άνθρωπος οι πλέον αρμόδιοι δηλαδή για την άσκηση της φιλανθρωπίας, της άμεσης μέριμνας, της φροντίδα για τους Πάσχοτες ανθρώπους, συνανθρώπους. μέχρι εδώ η διήγηση κινείται ομαλά και περιμένουμε τι περιμένουμε; μια φυσιολογική εξέλιξη των γεγονότων, δηλαδή προστασία και περίθαλψη του άτυχου ταξιδιώτη. όμως η παραβολή Σαφνικά μας αποκαλύπτει την τραγική αλήθεια ότι και οι δύο αυτοί άνθρωποι προσπέρασαν, αντιπαρήλθαν, αδιάφοροι για τη τύχη και τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Μας αποκαλύπτει την εγκληματική αδιαφορία δύο ανθρώπων, ομοεθνών και ομοθροίσκων, από το ίδιο έθνος και με την ίδια θρησκεία. Και αν εδώ στο σημείο αυτό αγαπητοί λάβουμε υπόψη μα ότι βάσει της Ιουδαϊκής διδασκαλίας πλησίων για κάθε Ιουδαίο το μόνο ο και ο ομόθρησκος αυτός που ήταν από το ίδιο έθνος από την ίδια φυλή και αυτός που είχε την ίδια θρησκεία τότε αν το λάβουμε αυτό υπόψη μα, καταλαβαίνουμε την τραγικότητα της περίπτωσης που θέλει να προβάλλει ο Ιησούς ότι δηλαδή οι ομοεθνείς του θρησκευτικοί άνθρωποι ήταν υποκριτές και δεν εφάρμοζαν την αγάπη και τη φιλανθρωπία που τους επέβαλε ο θρησκευτικός νόμος. Και η παραβολή γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική όταν στη συνέχεια μας παρουσιάζει να περνάει από την περιοχή εκείνη ένας ξένος, ένας αλλόθρησκος, ένας αλλοεθνής, ο Σαμαρίτης, ο οποίος μόλις αντελήφθη το γεγονός ενήργησε άμεσα και αυθόρμητα και αυτό γιατί γιατί μέσα του δεν είχε υποστεί διαστροφή ήταν υγιής πλησιάζει αμέσως τον τραυματισμένο του παρέχει τις πρώτες βοήθειες τον επιδιβάζει στο ζώο του και τον μεταφέρει στο κοντινό πανδοχείο και ιατρείο καλύπτοντας μάλιστα και τα αναγκαία έξοδα ο Σαμαρίτης βλέπουμε ότι ενεργεί κατά φύσιν όπως θα έπρεπε δηλαδή να ενεργεί κάθε άνθρωπος Ο ιερέας και ο Λεβίτης ενεργούν παρά ανόμαλα ανώμαλα, αφύσικα και φανερώνουν μια διαστροφή θρησκευτική και ο Ιησούς αυτό ακριβώς θέλει να αποκαλύψει τον κίνδυνο της θρησκευτικής υποκρισίας και διαστροφής που κατέχει πολλούς θρησκευτικούς ανθρώπους η σημερινή παραβολή έρχεται επίσης να φωτίσει το πρόβλημα που τέθηκε από κάποιον Ιουδαίο νομικό θέροντας να πειράξει τον Κύριο του, τον ρωτάει και ποιος είναι ο πλησίον μου λίγο πριν ο Κύριος είχε προβάλλει τον πλησίον το συνάθροπό μας ω το κριτήριο εισόδου του ανθρώπου στην αιώνιο ζωή ο Θεός κρίνει τα πράγματα από τη στάση μας απέναντι στον συνάθρωπο απέναντι στον πλησίον και θα περιμέναμε λοιπόν οι άνθρωποι του Θεού να ενεργούν και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον νόμο της αγάπης και της φιλανθρωπίας ο άλλος ο πλησίον ο διπλανός μας να είναι το αντικείμενο της αγάπης μας η πύλη του παραδείσου μας αυτό όμως το αυτονόητο όπως είπαμε ανατρέπεται στη σημερινή παραβολή και η εξέλιξη είναι δραματική για τον άτυχο ταξιδιώτη συνάνθρωπος πλησίων έπρεπε να είναι ο ιερέας και ο λεβίτης αυτοί είχαν παιδεία Είχαν αγωγή, αλλά κυρίως και προπαντώως είχαν καθήκον λόγω της θέσεως που είχαν. Και όμως πλησίον συνάνθρωπος, αναδείχθηκε τελικά ο Σαμαρίτης, ένας ξένος, ένας αλόθρησκος, ένας αλλοεθνής. Η παραβολή κατορθώνει μέσα σε λίγες γραμμές να αναστρέψει τα πάντα και να ανακαλύψει μια αγωγή να αποκαλύψει μια τραγική αλήθεια για όλους μας αγαπητοί. Τίποτε δεν είναι αυτονόητο, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Η ιστορία και η ζωή μας ευνηδιάζουν. Αυτό που θεωρούμε σταθερό και βέβαιο μας διαψεύδει. Εμείς πολλές φορές προσπαθούμε να μοιάσουμε και να έχουμε ως πρότυπα θρησκευτικού ανθρώπους, ο Ιησούς σήμερα με την παραβολή συστήνει στον Ιουδαίο συνομιλητή του να μην μιμηθεί τον Ιερέα και τον Λεβίτη, τους Υποκριτές αλλά το ξένο, το Σαμαρίτη, τον αληθινό άνθρωπο λέγοντάς του, τι του είπε, πορεύου και εσύ ο ομοίως. Και βέβαια η προτροπή αυτή θα δημιούργησε σκάνδαλο αλλά η αλήθεια έπρεπε επιτέλους να λεφτεί. και ο πιο αρμόδιος για αυτόν ήταν ο Ιησούς η αλήθεια που είναι η αλήθεια και η ζωή των ανθρώπων η αγιογραφική έννοια του πλησίων αγαπητοί πλησιάζει περισσότερο στη φύση του ανθρώπου την αγνή και την καθαρή παρά στη θρησκευτικότητά του που μπορεί να είναι διαστραμμένη. γιατί μπορεί να είσαι θρησκευόμενο άνθρωπος Μπορείς να τηρείς τις νηστείες, μπορείς να τρέχεις σε ομιλίες, σε αγριπνίες, αλλά μπορεί να είσαι τελικά χαμένος, ξεχασμένος και αυτοικανοποιημένος μέσα σε αυτές τις θρησκευτικέ ενασχολήσεις σου. Και τελικά να χάνεσαι. Και να μην δίνεις σημασία σε αυτόν που βρίσκεται δίπλα σου, στο συνάνθρωπο και να μην καταλάβεις να ζήσεις μια ζωή και να μην καταλάβεις ποτέ τι σημαίνει πλησίον και συνάνθρωπος και μπορεί ο άλλος άνθρωπος που ενεργεί απλά, αυθόρμητα, ελεύθερα που δεν ανήκει σε σχήματα, έξω από κάθε συμβατικότητες και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κατανοεί καλύτερα το συνάνθρωπο και να κάνει βίωμά του αυτό που προτρέπει σήμερα ο Κύριος τον Ιουδαίο συνομιλητή πορεύου και εσύ ομίος υπάρχει κίνδυνος αγαπητοί αδελφοί, να εκτρέψουμε τα πράγματα, να διαστρέψουμε την ίδια τη ζωή μας, αν δεν προσέξουμε και να μεταβληθούμε σε εξωγήινα, θρησκευτικά όντα, αλωτριωμένα και παραμορφωμένα από μια δίθεν θρησκευτικότητα. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Ο υγιής άνθρωπος, αυτός που πορεύεται προς την τελείωση, ξέρει να αγαπάει και να διακονεί τον συνάνθρωπο ελεύθερα και αφόρμητα όπως ο καλός Σαμαρίτης. Βέβαια, θα μου πείτε Σαμαρίτης, πεπτωκός άνθρωπος κι αυτός, ναι. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο κόσμος ακόμη και στην πτώση του, Ακόμη και πεσμένος ο κόσμος Μέσα του διατηρεί κάποιες δυνάμεις θεοειδής Κάποιες δυνάμεις του Θεού Κάποιες δυνατότητες Και σε αυτές προσβλέπει σήμερα ο Κύριος Προβάλλοντας ως πρότυπο τον καλό Σαμαρίτη Οι αντιθέσεις και οι αντιπαραθέσεις της σημερινής παραβολής είναι εκπληκτικές Εδώ βρίσκεται όμως και η μαγεία του παραβολικού λόγου. Η βοήθεια που περίμενε ο πληγωμένος τη ιεριχούς δεν έρχεται από τους ανθρώπους της θρησκείας, αλλά από έναν άνθρωπο ανυποψίαστο ως προς τη βίωση της αγάπης. Και στο τέλος της παραβολής, αφού μεταφέρεται ο πληγωμένος άνθρωπος στο πανδοχείο, στο θεραπευτήριο τη πόλεως, αυτό το τέλος μας υπενθυμίζει την έννοια της Εκκλησίας. Άλλο θρησκεία, άλλο Εκκλησία. Δεν πρέπει να συγχέουμε αυτά τα πράγματα. Η Εκκλησία, η πίστη μας δεν είναι θρησκεία, αλλά είναι Εκκλησία. Και Εκκλησία σημαίνει νοσοκομείο, θεραπευτήριο, πανδοχείο, όπου καλούμαστε όλοι μέσα από την καλλιέργεια και την ανάπτυξη σχέσεων, αγαπητικών σχέσεων μεταξύ μας καλούμαστε ό,τι να βιέσουμε την έννοια του πλησίου την έννοια του συνανθρώπου μας καλούμαστε μέσα στην κοινότητα την εκκλησιαστική να μεταμορφωθούμε, να οριμάσουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας να γίνουμε με άλλα λόγια εκκλησία, οικογένεια δηλαδή Αμήν